Στο Αντίθα Cutting board Special yeah. Edition. Ε, <laughs> <laughs> λοιπόν, μαζευκόμαστε σήμερα, Δαμέ, για να μιλήσουμε για τις 13 του Φλεβάρι. Έχει ένα χρόνο που την πορείαν τους Δαμέ. Και είναι <laughs> σημαντικό να πούμε λίγα πράγματα, να θυμηθούμε λίγο τι έγινε, πώς νιώθουμε κτλ. Τι νομίζετε. Είναι σημαντικό να δούμε το podcast για να δούμε το πιο να δούμε το πιο η η η ναι, σίγουρα. Spoiler alert. Spoiler alert, ναι. Spoiler alert, πραξίρεται να περιμένει το κίνο. Ισχύει να ξέρετε γιατί είναι τόσο μεγάλο το track που επαλήσατε τώρα, <laughs> <φορά>, βασικά. Δεν <laughs> θα μιλούμε για όση η ώρα δείχνει, αλλά πέρσι, μέσα στην προσπάθεια να κινητοποιήσουμε την πορεία και να την προωθήσουμε, πολλοί καλλιτέχνες και συντρόφοι σε συντρόφοι ανεβάσαν, αφιερώσαν ή εγράψαν τραγουδικιά για τις 13 Δευτέρου και για τους αγώνες μας γενικότερα. Και μαζέψαμε του λόγω τελικό, πράγμα που ήθελαμε να κάνουμε που, πέρσι. Και βάλαμε στάστα στο τέλος του το podcast. Αν θέλετε ακούστε το. Ε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Κιάστα. <laughs> okay, θέλετε να πούμε λίγο πώς ήταν η φάση πριν τις 13 Δευτέρου Πέρσι και γιατί έγινε και να βγουν το πράγμα που έγινε. Εντάξει, θα να να γίνει στις 13, αλλά νομίζω, εγώ τουλάχιστον τίτου παραπάνω από εμάς, νιώθαμε ότι κάτι είναι να γίνει. Νιώθαμε μια ένταση μεγάλη που πριν mm. ήταν κάτι... παρόλο που είμασταν ούλοι κλεισμένοι σπίτι, ήταν κάτι δεν <συρή> Δεν ξέρω τι είναι να γη ότι τι να η γη μου, τι είναι η γη είναι η γη μου, τι Δεν είναι η είναι Που Δεν τι δεν ξέρω. Του τον Πουλαλής ήταν ακριβώς, νομίζω και γίνον τον Γερομπρίν, ήταν ακριβώς αυτό το feeling ότι ούλοι κάποιον που να καλέσει. Ε, εγώ νιώθα πάρα πολλά από το πράγμα, ότι ούλοι ήταν ευριασμένοι η φάση και στα Facebook και όταν μιλάς κόσμο, δεν ξέρω πω. Ναι. Και ούλοι κάπως επεριμέναν να, να καλέσει κάποιον with negation laws. Yish enntas yish porlimentas. Cheto di είναι bularli si tan medaputal chazira, NFT che namilisi na biologica questa fiatal chazira che te liga. E come τα E la και non γιατί τόση μπόρωση μέσα μου. Δίκο ένιωσα ότι έγινα σούπε χίμα να υπέροργανοθώ, να καλέσω, ότι ένιωθα τόσο πολλά την ανάγκη να φύγουμε έξω. Ήταν τόσο πολλά τα πράγματα που έπρεπε να φύγουμε, να φωνάξουμε για λόγους που κάπως ως και τη ενώ και όλα είχαν φκεί και είχαν γίνει highlights, το να έρθουν καλλιτέχνες, να καλέσεις πούτσι, πώς να μιλήσεις, τι να... Κάμι, ούτε να οργανωθώ σωστά, ενώ το να βρισκόμαστε σε παρέ, να μιλούμε μεταξύ μα, να αυτοπορονούμαστε, να πέζην τηλέφωνα, τον κόσμο πού είχε να μιλήσω μήνε, ας πούμε. Να έρχεται ένα μέρο του, Ρε, ή δεν να πού γίνεται, θέλετε βοήθεια, ούτε θέλαν να βοηθήσουν, να μπλεχτούν. Τότε ήταν κάτι που προσωπικά θελαν να βιώσιμο, ποτέ τόσο είναι ειναι στην Κύπρο, τόση αλληλεγγύη και τόσο είναι και τα ουλάνδημα ξεγίνονταν προ έναν όνομα που τότε έγινε. Ενώ ε, ε, συναχτηκαν πολλοίς κόσμος κοντά από το πράγμα, παρόλο που μετάξει, υπήρχαν οι ομάδες εννοείται, αλλά φυκήκε ένας ως, ως δαμέ, που ήταν κάτι καινούργιο τότε mm. και τράβησαν πολλά τον κόσμο. Και βασικά νομίζω είναι ότι είναι ακριβώς, ήταν που στην αρχή δεν υπήρχε καν τόσο δαμέα, θυμάστε. <ΣΣ> Ήταν απλό τίτλος της πορείας το συντονιστικό γίνει Α, μετά. Αν ναι, ναι, ναι βασικά ισχύ, άρα ήδελος υπογράψαμε στην πρωτή. Υπογράψαμε ενώ οι που το καλούσαμε. Υπογράφαμε... Υπογράφ... Ήταν υπογράφω που κάτω. <σχ> <σχ> οι ήδη πραν, το δωράμε στον ίδιο. πιο γλύρω μου, οπότε, it's a race. Νομίζω υπογράψαν οι ομάδες. Μπορεί να mm. μένει υπογράψαν κανούλες που μετά έκαναν το συντονιστικό επειδή ήταν... Ε, είναι ακόμα αλλά ήταν η πρώτη που την απαγόρευση. Ό, ναι. η δεύτερη. Ήταν τσίνες του μετά από το Αλτζαζίρα, από τους ενεργούς πολίτες που Ουλές. Και είναι okay, okay. Και το κείμενο νομίζω που είχε φυκεί το πρώτο και τα αιτήματα έπιασα συν κερδίσαν πολύ... ε, ε, πολλοί κόσμο. Ε, επειδή ήταν έτσι η ευθύνη και άμεσον. Ζωρώνωθηκε βάσο, βέβαια. <laughs> Αλλά νομίζω ότι είχε κερδίσει πολλοί κόσμο και τα αιτήματα πάνω. Και επειδή ήμασταν πολλοί κόσμο στι συνελεύσεις τότε βάλαν και βαίνανε διάφορε οπτικές μέσα. Ναι. Και νομίζω ότι τούτο ήδη συγκινητοποιήσει... που πριν να γίνει η πορεία. Ο πριν να γίνει το μία, είναι πολύ σημαντικό το ότι ήταν ένα πράγμα που εφήγηκε από τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες. Ότι όντως άρχισαν τον κόσμο ότι είχαν τόσες πλευρές να καταλάβουν το πράγμα να για το γιατί που την ημέρα γίνιν μου αναγκούνται 13 Ζευτερού 2021 να μου πούν τα πρώτα πράγματα που θυμάστε. Ε, χάζε, συναισθήματα. Εγώ που την μηνιά έρχεται πάντα το... η συγκίνηση που την οργάνωση του πράγματος ενώ το έμεινε μου πάρα πολύ Το να ομα... μέσα από τούτο, την συγκίνηση. Ενώ άτομα που μαζί για άσχερους λόγους εννοπηχή, για να κάνουμε τα πανό. Και έρχεται να μας θυμολογήσουν έτσι έγιναν πράγματα για μένα ή άλλες τα ισχυά που με συγκίνητουν όποτε pues... σκέφτομαι. Έτσι απλά όντως ένα χάος μετά τα υπόλοιπα. Την ώρα της πορείας. Ναι, εννοώ την νο... νο... νο... νο... <laughs> συγκίνηση μετά απλά ένα... Επάντως θυμούμε που είχαμε βρεθεί στην προσυγκέντρωση και είμαστε φουλπορωμένοι. Και θυμούμαι να σχολιάζουμε ότι μόνο να λύσω δεν μένει θα έκαμε εμπορία σήμερα. Και τελικά κάτι έτσι έγινε. <laughs> <laughs> Εγώ θυμούμαι δεν ξεπήκαμε σε πορεία από την προσυγκέντρωση και όταν φτάσαμε στο Ιαμέ είσαι ήδη κόσμο, έναι. Εν είσαι καθόλου Είσαι. Μπορείς να Είσαι ήδη και δεν στο parking. a benandi. <laughs> είναι η δική μου δική μου δική μου δική μου δική μου δική μου δική Εν μεταξύ είσαι προηγηθεί τώρα το θυμηθεία ότι το γητών τη στήρα πού είχαν τη προσυγκέντρωση, με, ναι, ναι, ναι. και είχαν του ήδη βουρήσει η μπάτση, Είδω, νομίζω, είχα και νομίζω ότι είχαν γράψει για κάποια στήμα, άτομα, ναι. είχαν γράψει για κάποια άτομα, οπότε εμεί φτάσαμε μετά που ειχαν τη προσυγκεντρωση και ειχαν του ηδη βουρησει η μπατση και νομιζω είχα γραψει τούτον, και η μπάτση ναι, ναι. μάλλον μόλι είχαν τελειώσει Σωστή. με το να του βουρούν. Όχι, νομίζω η μπάτση που ήταν τζαμαί ήταν ασχετη με εκείνου τη στήρα, επειδή μετά θυμάστε ήρθαν ενα άλλο στρατός εφανίστηκε μετά. Επειδή είχαμε μείνει έξω και από το... Το... το γεωγή κύμα της θύρασης. Και θυμούμε, που θυμω χαρακτηριστικά να είμαστε μέσα πλευρά του πάρκου και η ναι, Ήταν και η είμαστε πορωμένη, ήμασταν μόνοι μη μας και η φασικά ακούσαν Μετά που ξεκινήσε το ε, είσαι η Ελλήνη πριν, θυμάσαι επειδή είχα πει μόνο τηλεβόαν, τηλεβόαν ότι απαγορεύεται να γίνει η πορεία και φωνάζε τους πίσω, πίσω κόσμος, δούμε... είσαι μου πριν έντάσιν Βασικά, είσαι μια εβδομάδα πριν, αλλά... Ναι αφού ήδη, αν θυμάστε, επειδή για τα νέα τους gadgets και για το νέα, αν τα δρόουν γυρεύκαν να τα όλα, ήταν και λαλούσαμε το πριν πάμε ότι σίγουρα δεν τα φέρουν ολάχι λοιπόν, στα παιχνιδάκια, αλλά και περιμέναμε να τα χρησιμοποιήσουν, που τελικά δεν ξέραν να χρησιμοποιούν κιόλας. Εν τι ήταν για μένα, να μας πονται, λεβό, κόσμος ήδη, πολλές φωνές. Να, να να το πάρκο, νουλί, να και η Μπρέα Κάμου, η Μπρέα Παστοπαρκο, η Παστοδρόμων, η Αμίνου, η Αμίνου, η Αφιού. η ίδια η Πρίξη ξεκίνησε και η Τίποτα. Είπε ότι η Τίση δεν ήταν τόσο εύκολο. Μετά η Εκκλησία μα πήγε, η Εκκλησία μα πήγε, η Εκκλησία μα πήγε, η Εκκλησία μα πήγε, η Εκκλησία μα πήγε, η Εκκλησία μα Γύριζες, είσαι, κάτι γίνει, ενώ κάποιοι προσπαθούν να περάσουν από το δρόμο του Βακαλόβα, να βγουν να βγουν από το Βακαλόβα, ε, ναι, να μπορείς, να να <εγενικά>, μια από και μετά, μετά που έγινε η φάση, η φάση που σε η φάση φάση που έγινε η φάση τζαμέ, που έγινε η φάση που έγινε η φάση που έγινε η φάση μετά έγινε η φάση που έγινε η φάση που έγινε η την που που έγινε η φάση που έγινε η φάση ναι, εγώ θυμόμαι ήμουν εκτός και έκανα μισή ώρα και θυμώ, και ήταν... για το χαμός, χαμός <laughs> γύρω, χαμός <laughs> <laughs> Ανοίξα τα μάτια μετά μισή ώρα και για το χαμός ε, Τέλος πάντων μισή ώρα περίπου μετά από το πρώτο σκηνικό Ήταν... Ήσέν κόσμος συνάμενομ πιο λίγο να πω τελειά στην, στην με 800 περίπου με συναχτήκαμε νουλί και τα να στο πάρκο, οπότε τα λίγον περίεργη η φάση Ενώ είσαι στα πένα αντιπεζοδρόμια και ξέρω Υπήσαμε... Ναι, μετά η επόμενη φάση που θυμούταν μισή ώρα μετά από πρωτοσκηνικών Έχα μείνει καμίαν νομίζω κόσμος, είχα φύγει η ήταν η συζήτηση ότι είχα, μας... είχα, δεχτεί, είχα μιλήσει κάποιοι μαζί με του Βάτσο και είχα δεχτεί να πάμε την ελευθερία. Να αποχωρήσουμε να ένας Για εμάς... να φύγουμε Ένας-ένας, Έτσι Έτσι είχαν το πιο εντύπωσιακό για μένα που την ημέρα, μας την πλευρά μας ήταν πολύ εντύπωσιακό, το πόσος κόσμος έμεινε, και να εμφωνηθεί και να να το συνεχίσει να Ενώ ήταν φανερό ότι πάντια η μήνα ήταν φουλ έτοιμη, ψημενή, να δέρουν να συλλάβουν. Και πάλι έγινε Gini, ενώ έγινε ξαναπορία προς την κατεύθυνση μετά της αλλά έφηγε από το δρόμο τη ελευθερίας και πήγαινε προ το Zina Palace και το έγινε το δεύτερο, βασικά χαμέ κλείσαν κάπως είχε σπάσει ο κόσμος στις διαδηλώσεις και κλείσαν και τον κόσμο μέσα, στο... μέσα σε ένα πάρτινγκ για του μακαρίου σε απέναντι τα φώτα Απέναντι που το ζει το... Απέναντι που το ζει να ναι Είμαι πολύ ευκαιρία να μιλήσω για το πώ θα Ε, σήμερα, όταν μιλήσω για το πώ θα μιλήσω για το πώ θα μιλήσω για το πώ θα μιλήσω για το πώ θα μιλήσω για το πώ θα μιλήσω για το πώ θα για το πώ θα μιλήσω για το πώ θα μιλήσω για το πώ θα Πλέον full, ξεχάσατε, αγαπητοί μένει δεν είχα ιδέα να κάνω, δεν είχα την να την την ιδέα να κάνω, να να να να κάνω, δεν είχα τον ιδέα να κάνω, να κάνω, δεν Ya me quedaba sin dignidad delos hechos tu peñasquitos Απλά τους Πού να πάμε αφού πέρα και κλώνεται εμάς. Και έτσι οι κοφταί τους, και έτσι οι να που αν μπορείς να φύγεις αλλιώς. μετά που το το πιο με Αναστασία. Ναι. Που ήταν... Μόλις είχαμε γλώσση, ναι. Και δουλειά, να περπατούμε να χεύκουμε και με τα ρούχα γεμάτα βρεμένα και σπρέι, και ξέρω εγώ, και να είμαστε <laughs> κάποιες, <σκατά> μόλις έγινε. <laughs> <laughs> <laughs> που πριν του να ρωτάς, ας πούμε αλλά θύμε που πειάμε σπίτι, βασικά που σπίτι, μετά είμασταν χαρούμενοι ή είμασταν νευρίασμενοι. Χαρούμενοι. Είμασταν νευρίασμενοι. Τι να λύσουμε. Είμαι ο χύλος και ο καρισμένοι. Πρέπει μυστικά να πάω σπίτι, γιατί πάρα πολλούς μπάτσους γυρών που το όχι, και κόσμο με τα πίσω Ξέρω από το σπιθότη με κάποια κύλτη που περπατάμε στον να είναι που σοβαρά να τα χάλια, πια σπίτι δεν να Εγώ μετά πάρα πάρα πάρα πολλά νευριασμένος Ναι, ναι, μάλλον... Κι μου κάπως οκ, ένα ξαναέσαι τώρα, ένα Και ναι, intense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 ε, αλλά φανήκαν ότι ήδη που την επόμενη μέρα μπορείς 13 Δευτέροι ότι πάει πέρα από εμάς. Να μπούλα λίδα, να μπούμινεις κι που ήταν 13 Δευτέροι. Τι να μπούγαινε νουλά πέρσι. Και 14. Και γενικά όλη την περίοδο. Ναι. Ναι, γενικά έχουμε την ανάγκη να... να και ότι όταν οργανωνούμαστε και επικοινωνούμε όμορφα μεταξύ μας και καλά, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά σπουδαία πράγματα. Ε, και νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα πώς θα μας προσφέρει το, το, η διαδικασία και πώς έχουμε να βγάλουμε που μέσα μας και δημιουργικά <coughs> και οργανωτικά μες στις ομάδες και σε άλλες πλατφόρμες. Ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι γίνεται αν στον κόσμο κοντά, να αγωνιστεί για κάτι κοινό. Ότι να, φυκούν, να γίνηθουν πολλά άλλα πράγματα, που κίνο, όπως είδαμε και μετά. Ήταν η αισθήση ότι ε, ε, ζήσαμε κάτι, ζούμε κάτι, ας πούμε. Κάτι που δεν είναι όπως κοινά που ζούμε συνήθως και που ίσως δεν περιμέναμε να γίνει με τον τρόπο, με τον την ένταση. Εννοώ, εγώ θυμούμε διάφορα στιγμιότυπας που με θυμούμε στις 13 και με το στενό που μας εγκλείσαν εμπατσί, είχε διάφορον κόσμο που εκαταφέραμεν επεράσαμεν και πίσω τους και ουσπανδόν αρλομετά επειδή ενεκαταφέραν να ακολουθήσει πόριας τραφικά. Και ο κόσμο που τους και ξέρω εγώ και δεν μπορούσες να καταλάβεις ακριβώς ποιο ξέρεις και ποιο είναι ξέρει. που Ενώ... spray, μας νερό, ξέρω, βά, μας, εσύ κόσμο, και κομμάτι που σε που έχει δημιουργήσει και ένα που έχει δημιουργήσει και ένα κομμάτι που έχει δημιουργήσει και ένα κομμάτι που έχει που και να μην στο πάρκο. Ετσι νομίζω όλα ότι ακολούθησαν εγγύνη η χαλαρή μαχητικότητα που τα έφερε να στο πούμε. Δηλαδή ότι είχαμε δίκαιον και έτσι το αφήναμε εντός εύκολα. Εγκάτι Εν που πέρα το θυμούμαστε να σπούμε επειδή νιώθω ότι πέρα πέρα πέρα τα τα όμορφα και τα σημαντικά που έγινε θήκαν συν και πέρα πέρα πέρα τα άσχημα. Ένα ε, μεξιάνουμε, ας πούμε, τη βία τους τραυματισμούς και την καταστολή που αντιμετωπίζει διαφορούς κόσμος, που αντιμετωπίζουμε, βασικά, ε, γεννήθηκε και κάπως μια προσδοκία ότι δεν ξέρω να συνεχίσει έτσι, ενά πάντα του η αγώνα που προφανώς δεν μπορούσε να εκπληρωθεί. Νομίζω αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι, ενώ ότι... Άμα νιώθει κάτι και θέλει να το κάνει, και θέλει να το διεκδικήσει, μπορεί ακόμα και στι χειρότερε συνθήκε, ακόμα και όταν φαίνεται αδύνατο, α πούμε. Και ότι γίνονται επαφέ, και γίνονται διεργασίε που πολλέ φορέ μπορεί να με θεωρεί άμεσα το αποτέλεσμα του. Δηλαδή να γίνονται συζητήσει μέσα στην κοινωνία, μέσα στι παρέε, του χώρου που κινούμαστε. Ε, Πολύ δύσκολο να πει, Α, οκ, έγινε το πράγμα, έφερε τούτο το άμεσο αποτέλεσμα. Αλλά κάποτε έχει στιγμέ που αντιλαμβάνει ότι. Τσίνα που κάνεις, έχουν και αποτέλεσμα και νομίζω οι 13 Δευτέρου οι αγώνες που ακολουθήσαν ήταν μια τέτοια στιγμή. Σίγουρα κρατούμε το ότι εν τέλει καταφέραμε να σπάσουμε το φόβο που ήταν και το συστήμα. Τον πρώτο φορά διαδηλώσεων και <laughs> θυμώ πολλά εν τώρα τις 20 Δευτέρου το πώς εθορκούμασταν. Σας χαρούμενοι και καταλάβαμε ότι θα γίνει. επειδή όταν έπαιαμε στις 20 Δευτέρου ε, φάσιμασταν πάρα πολύ λαχόμενοι δεν μπορεί να επαναλήφθει το ίδιο πράγμα με 13 εν και ξέραμε είναι ασύ, και ξέραμε ναι, να και και ήδη με το που πειάμε, που είδαμε το κόσμο είναι ήδη που πριν πάμε που έγινε εγ... αρχίσαμε να ε, νομίζω νιώθαμε και τα σίγουροι ότι δεν θα επαναληφθεί και το που γίνεται την προηγούμενη φορά γιατί είμαστε πάρα πολλοί κόσμοι που λοιπόν, φανεί ότι είχαμε κερδίσει την κοινωνική νομιμοποίηση την ευτόματα μεταξύ 13-20. Ε, οπότε σίγουρα για μένα ένα από πιο σημαντικά πράγματα που κρατούμε είναι ότι σπασαμε τον φόγο ότι κάποιοι έβαλαν τα σώματα τους μπροστά ούτως ώστε να μπορούμε να φέρνουμε να γίνουν πάρα πολλέ διαδηλώσει που τότε, παρόλο που ακόμα είναι παράνομε, που δεν ξέρουν αν θα γίνονταν με την ίδια εύκολη. Αν δεν γίνονταν οι 13 Δευτέρου. Και έγινε και το πράγμα που έγινε στι 20, με τόσο πολλών κόσμων που βγήκαν έξω. Εν μέρει ανακαταδικάση, έξω που έγινε στι 13. Γιατί στι 20, νομίζω, δεν ήταν τόσο έντονα τα αιτήματα του κειμένου, α πούμε, ενό παραπάνω το. Τι καταγίνεται δάμε, πρέπει να γίνεται το πράγμα στην κοινωνία μας, ας πούμε, ήταν τούτο, η κυρία θέση, νομίζω, που έφεραν τόσο πολύ κόσμο. Οπότε, ασίωραν κάτι, πρέπει να κρατήσουμε μέχρι στις 13 ένι 20, νομίζω. Η απάντηση, ας πούμε, ποδόθηκε κοινωνικά. Η οποία απάντηση, ακόμα και αν... Ακόμα και αν ο κόσμος ο κόσμος μπορεί να μην ξανακατεύει σε πορεία του, του ως δάμε. Ε, ακόμα και αν πολλοί σπουδούν των κόσμων όταν είδαν πιο συγκεκριμένα τι πολιτικέ θέσει, τόσο δε με τράβησε πίσω ή διαφώνησε κτλ., πάλι θεωρώται πολλά σημαντικό. Ότι κατεβήκαν τόσοι πολλοί για να πούν ότι δεν είναι OK οι μπάτσει να νιώνονται σκελάε διαδηλωτών που διαδηλώνουν για τέτοια πράγματα. Θεωρώται πολλά σημαντική παρακαταθήκη. Έτσι, επίση, νομίζω πρέπει να κρατήσουμε το ότι μπορεί να συμβούν τέτοια ξαφνικά και μεγάλα πράγματα. Όχι <οί> που το πω αλλά σε, σε τελούς που δεν θα το περιμένεις λίγο πριν. Ενώ ότι και τώρα διανύουμε μια περίοδο αρκετά υποτονική κινηματικά. Και φαίνεται μας ότι έμπαιζε να γίνει κάτι μεγάλο και καλό σύντομα, αλλά το σκεφτούμε και πριν το πρώτο νοστάμε πέρσι, όχι μιαν ευτομάδα πριν που το είσαι πριν, πριν, Μπορεί να ήμασταν ακόμα πιο απελπισμένοι από ό,τι είμαστε τώρα. Εννοεί, ήταν όλο το καινούριο το τι γίνεται, είχαμε ιδέα, φουλαπομονωμένοι πράγμα που έγινε. Που δεν ξέρω ό,τι για οργάνωση και ξανά για για να πολλά μισή χρονικό διάστημα, ήμασταν πρώτο θέμα στι ειδήσει. Τι <Φίλιο> όχι μόνο στι ειδήσει, ήμασταν πρώτο θέμα στι οικογένειε, ήμασταν πρώτο θέμα στου χώρου εργασία. Ε Συζητηθήκαμε σε όλη την κοινωνία το τι μεν. Ένα με. χώρο που ήμασταν πάρα πολλά περιθωριοποιημένο. Και ήταν κάτι τέλεια πρωτογνωρίο για μα. Προφανώ έφεραν και προβλήματα, προφανώ δυσκολευτούμαστε να διαχειριστούμε. Είμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Και νομίζω ότι έδειξε μας ότι μπορούμε να μην είμαστε, ότι μπορούμε να, να έχουμε κοινωνική απήχηση και μπορούμε να μιλούμε σε γλώσσα που να την καταλαβαίνει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και σε γλώσσα που να συμφωνεί ένα κομμάτι του πληθυσμού. Ε, πιο μεγάλο, να ότι νομίζουμε πολλέ φορέ. Και για την Κυριακή που έρχεται, 13 Δευτέρου του 22, Εγκαλά να θυμούμαστε ότι οι αγώνες είναι μόνο τα μεγάλα και τα wow γεγονότα αλλά χτίζονται σιγά σιγά μέρα τη μέρα και ακόμα και όταν τα πράγματα είναι πολλά πεσμένα ακόμα και όταν υποχωρεί η οργή και κάπω. είμαστε όλοι σε κατάθλιψη εγκαλά να κινούμαστε και να προσπαθούμε να θεωρούμε τι μπορεί να γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε Είπε η Ρόζα Λουξενμπουργ <laughs> Ετοιμός? Ερχόμαστε δεν ξεθούμε ακριβώς πώς το του στυλ μόνον που εγκινούνται εν νιώθουν τους. Σιώβο. Πάμε να ακούσουμε την playlist. να playlist. Τα τα πούμε στους δρόμους. Η ώρα 3, πίδερ. Έχισε το τυπέρα, κόμμαστε, κόμμαστε, να κόμμαστε, κόμμαστε, όπως είπε, σπάρα, σου. Έχως αμέσως τα χαρά. Ναι, του, ε, του κατάρ. Να με δωρή, μόνο το πώ. γίνεται χαμός, και σπέρα Βακά σου πάνω στη κεβέλ. Δύα σου και πέφτες, και συμνηθή, τη σε πεθύσει. Τσεκ κοττζίνια σύγκριν γη. με λίδε. Τζαρλούμπαι, Με τι <συμίλου> Με Τς ασ μου καλε έ βρσειν γάπεινά γά πιν ια ιλόντι μόν Ταλόν έλω καάδειν να ί ες ε λες χατές για κάλλε σα που πίλια μια καλε με στη βροχή να γάπει να χαπί ια μόν Πιέσμε φια να βγάλε τα σκοπίτια, να σκουπίσε καλά καλά και να βαλές λυφάν. Σου. Αρφέ μου κράτα μαζί μου, δώσ' μου το χέρι σου κι αντιλαλόν ακούω τη φωλή μου. Σαν τον Παπλο, μέσω εκτός έβρασμα ανταχανώ τόσος εγώ στο πλευρό μου, ως που πάει ένα το πάρω Και <συκάς> έχω πήξει τα αντίψησή μου και τα μάτια μου ανοίχτα, ξέρω τι έχω απέναντί μου <συκάς> ε, θα σκάσω. ε με παίρνει βλάχα ο δεμόνας, <συκάς> επίρεμε που τότε που εγκαμίσετε το μέλλον μας <συκάς> Τούτος ήμουν, τούτος είμαι, <συκάς> θέλεις βία, θέλεις μείνε Συγχώρω έξι ανώ αυτοί μου με τα ουλάζια για κάποιους πάντα να βιβάλλω γιατί Εσύ οι άνθρωπος μεν κουφά ετσι μας θέλουν να γεννούμε και να είμαστε χαρούμενοι Μα μης είμαστε εσύ για εσένε πρέπει να μα κοπτούν οι χρησμένοι και οι καθούμενοι Τσουλί του τη βαφλατά εσέ πρέπει να μα στορούν και να βουρουν φοήν τσάσμενοι Μα μιλούς είναι η παράετ και βρεθήκαν και καλά δημοκρατικά εκλεγμένοι το 20 τα μούφα, κάποιο μου πέμπω σε πείραμα. Να δουν τα χαπ και μούχα, τσαγάνω, Να αντισταθούν. Τζε και να ακολουθούν τα 6 μήνε που τον είδα. Ερώτησα τον τώρα πουδαν. Ξέρω κάτι εμπάει καλά, μα ξέρω ότι όσα ξέρει δεν είναι ούτε τα μισά ούτε καν. Σαν κάτι έμαθα παπλασμάτα, εμποτέ να με βιάσουμε. Να φκάλω συμπεράσματα. Κάτω το νου μου καθαρό, και Τη σκέψη μου δίκη μου και ελεύθερη. και κάλμα θύμούμε. Το καλό και το κακόνεν ναι, εξίσου επικίνδυνα, α σου τα επιβάλλαν. Κατά τον κοσμό κοσμολογικό μπαινιάρκα, ανοιγεία. Συζητούμε στη δουλεία, ανεφώναζα, με ξέρω πώ να γίνει το κακό. Και τώρα έχουμε χούντα, μα αφορμήν την πανδημία γιατί. Εσύ, ανθρώπου με κουφά, έτσι μα θέλουν να γεννούμε, Και να είμαστε χαρούμενοι. Μα εμεί είμαστε σιγιά, εσένε να μας δίκα, κάτι, έπρεπε να μα κοφτούν όλοι οι καθοδηγούμενοι. Τσι δίκακα, την πατσόνια έπρεπε να μα περνούμε να σιφτεί και ντροπιασμένοι. Ο κόσμο ήταν με χαρτόνια, τσι πασταρτία, κατεβήκα, ανασταγήκε καυλωμένοι. Ενίκη προσπονιρεύτηκε, πήργε εκατομμυρίων Ακατοικίτησε, εταιρείε ψεύτικες Ένα μπουρδέλο για φυγάες, κάτοικες παρτούσες με εγκληματίες και παπάες. Χρυσοπράσινο πλυντήριο, για το διαβατήριο, να λιπερνούν μαρτύριο. Αλεχθεί ω αν τα παλούτια του τσελέμα στο συνίσκου. Εβάτσες πάσαν, και γελούν και καπαρτί σου. σε κυπρέο, Ξυπνάγαμε όντο παλευάμεντι Όσον αρνείστε την αλήθεια να λιπλάθουντι Εναι βαρεύτηκες να κάθεσαι να κλαίεις Σηκούτσε γίνε η αλλαγή που λες πως γιατί Εσύ οι άνθρωποι σπενγκουφάε και μας θέλουν να γεννούμεν Και να είμαστε χαρούμενοι Μα μης είμαστε σιγιά εσένε πρέπει να μας σκόκουν οι χρησμένοι και οι καθούμενοι Πολιτική μπατζι παπάες τώρα πρέπει να κάπου πεταμένοι ξιασμένοι Να τους τρώνει β εσύ οι άνθρωποι σπενγκουφάε και μας θέλουν να γεννούμε και να είμαστε χαρούμενοι Μα μη είμαστε σιγιάες εν έπρεπε να μας σκοφθούν οι χρησμένοι και οι καθούμενοι Πολιτική πατσιπαμπάες ως τώρα έπρεπε να κάπου πεταμένοι ξιασμένοι Να τους τρώνε οι μα επειδή είναι αντιδράσκομα και αμέοι γαμιμένοι Διαμάντησε με στους τρόμους σε καν συμπατριώτισσες συμπατριώτες. Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 60 χρόνων από την ανακήρυξη και εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνουμε στον Κυπριακόν λαό για να του εκφράσω τα βαθύτατα μου αισθήματα εκτίμησης, σεβασμού και τιμή torn apart you can see the center of the earth through the cracks oh, holy home is where the heart sings but all the holes are shattered by a greedy naked king Saturday, the 13th, we fill the streets with empty hands. But you are not so fond of us, so what did you do? Please tell us what did you do? You shot us down. You shot us down. But we'll not by. ότι ο Αναστασιάδης είναι πλεγμένος αναλάβει τι αυθήνες μου, εντάλλειωσε! Δεν μου αναφέρεται Αλ' Τζασίρα για να μέσα σας πάρει ο δαίμονας Από τότε που ανέλαβα την προεδρία του κράτους ούδης μπορεί τον δημοσιογράφο να διαμαρτυρηθεί ότι οι δείξενοι οποιαδήποτε παρέμβασίζει όσον αυστηρεί και αδικαιολόγουν κι αν ήταν η κριτική που μου ασκεί I can see through your Τη γη μαργαριτάρι. Έλα, χαρά μου, μην αργήσει. μην αργήσει. Πριν έρθει να σε πάρει, γίνε φεγγάρι ολόγιο μου τη γη, σφάνερα, καρδιά σε DJ πλευμαν έφτασεν η διάφθορα με σου λατανικό κυρκάλα ως τα με το ψέμα. Και ο κατακλυσμός δεν τελειώσει ακόμη βρισκόμαστε έτσι σε πόλεμος χωρίς πυρηνικά Ξυπνήστε τι καρδιές σας το αύριο το χθες σας το πήραν σαν εχθροί και βρίστε Εν οπίση κρατήστε τώρα που ήρθε η στιγμή, τώρα βρίστε σαν μια δίελα με όργη. Λες μαύρες συνθήσεις Τα φτιά μας ματωμένα από τις χαρκές Και η σιωπή μας πληγεί το δίκιο Αφού μεγάλωσε μέσα στις σπηλιές Που μας κλείσανε και εμείς Μέσα στο ψέμα που μας πούλησαν για αλήθεια Και το πιστέψαμε και μείναμε εκεί για πάνε απαγόμαστε μέσα στη συνήθεια Λες και δεν ζήσαμε ποτέ έξω από αυτοί Και μου καθήκαμε Την γλώσσα μας, την κόψαμε Και τους τη δώσαμε να μιλάνε αυτοί. Για εμάς. Αντισηπλίστε, ενωθείτε και ρυθμίστε τι χαρδιέ σα για το σήμερα, το αύριο, το χθέσας Που απ τα χέρια σα το πήραν σαν εχθροί και κτίστε. Μια καινούργια ενωπήση κρατήστε. Για το νιώσατε πολύ τώρα που ήρθε η στιγμή, Τα σας κλείστε. Τώρα βρίστε. Και ξεσπάστε με ορμή σαν μια φύελα. Φοκτούνα με ορχή. Και να. Που η ανθρωπότητα κλειδώθηκε σε μεγνίδια νέων τρόπων ύπαρξη. Που η ακινητοποίηση του όρνηξε και ρήμαξε. Μα βρήκαν τρόπου άλλου και αυτοθεραπεύτηκαν. Και ο κίνδυνος είχε πια περάσει. Μα πάσχοντες ακόμη από τι απώλειέ του έκανα νέε επιλογέ, έκανα νέα όνειρα. Δημιουργώντα νέου κανόνε συνύπαρξη. Ζώντα με σεβασμό και ευλάβεια. Εννοείται και ρηπνίστε τι χαρδιέ για το σήμερα, το αύριο. Το χθε σα παθαίριασα στο πύραυλ. Στα αλεγροί και κτίστε μια καινούργια ενωπή. Συγκρατήστε για τον νιώσατε πολύ τώρα που ήρθε η στιγμή. Τα φτιά σα γύλιστε τώρα, μπρίστε και ξεσπάστε με ορμή. μια φύλλα που δύναμε ορίζει. Οργή... Συμπνήστε, ενωθείτε και ρυθμίστε τις καρδιές για το σήμερα, το αύριο, τον χτες σας μα τα το στα νεκτήρου και κλείσε μια καινούργια ενωπίληση κρατήστε για το νιώσατε πολύ τώρα που ήρθε η στιγμή τα κλείστε, τώρα βρίστε ξεσπάστε με ορνίσα μία πιέλα φουρτούνα με τα πάντα πνίχτε The girl felt so small And at the same moment Her mind grew some more and just at that moment She knew who she was Took out her notebook And wrote down this word A tall one and a fat one Και Όσο Όσον περνάμε το σέρι μας, αν μπορούμε να κάνουμε ένα κόμμα τότε ελάχιστο και ένα καλύτερο αύριο για μας, για τους επόμενους, ώστε οι μας παίχουν έχουν ανάγκη τη φωνή και τη δράση μας, ενώ την πάντα στην πρώτη γραμμή. Ως δάμε. Κύρα Κατίνα σπλάχνικη που κάνει το σταυρό σου Μόλις σε κλεισιά. και λες στο δίπλανό σου για αυτούς τους μαύρους καράχλους που βρώμισαν που τη χώρα έχουν κλέψει τις δουλειές Που να τους πνίξει πορά Κι ρακατίνας πλαχνική Που βρίζει κάθε ξένο Στη λαϊκή, στην αγορά Στο τρολεή, στο τρένο στον σου που σέρνοταν στις τρύπες στου ορυχίου της τοές στον καραβιόν της πίπες που είναι τα καμαριά σου ο Γιωργό και η Μαρία ο πήγε κανάθα κι κοριά κόρη Αυστραλία και σου έρχονται τα μακριά. Σαν του χάουν τη μάσκα, όταν σου λένε Δε θαρθώ, μάνουλα μου το πασχαρή ή αρκάτη. σε φιγκι. και με δεσέδες κρατάνε τη γη. γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίε και στο κουβά Παράζει χαράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει σοσμή, αλλάζει σασή και η ελπίδα μα έχει θαυτεί σαν τον τωρί μες στο παχνί. Άγωση μου και παραπέουσα με ένα που μ' τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο πρωτοκολλήσανε τον έρωτα και θες να πετύχω με μια μπαταριά χίλια φλουριά, χίλια φλουριά <σταλή> για να σου χαρίσω μαντά τα <σταλή> καλά να έχει αγάπη μου λεφτά. <σταλή> <σταλή> Πόντικο φάρμακο για τους μεγάλους και μουρουνόλαδο για τα παιδιά Και πλέξε για τους φανάρους και θυσιάστικες πατριώτικα. Σου στελνομίνι μήνυμα με ένα ταμ -ταμ, ταμ, ταμ, να ταμτάμ, να μαγιρέψεις με βιτάμ. Κι ήσουν να και κανες μπάμ, και εγώ σε ψάχνω στα χάμα. Άδειο το βλέμμα σου, του φιές οι ώρες μας, στα ενιδρία σ' έχω ζωή. Συνηθισμένη καθένα στο ρόλο του, Και η φαντασία μας έχει χαθεί. Την ξεπουλήσαμε στο newsroom, για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ. Την σε πουλήσαμε στο γιουσουρού Για ένα κουστού Για ένα κουστού Μια διαδήλωση δέκα Και τα μεγάφωνα στη διαπασό Και έπλεξε σοβραγά για μαγνητόφωνα Έχουνουθεί με την ίδια λοσιόν. Ξεπουλήθηκαμε στο λιοντουρούν για ένα κουστούμ, Για ένα κουστούμ Και ο εαυτούλι σα πέταξε. ζουμ τα άνταπτατζούρ. Τα, -τα, τα, -τα, -τα Ο εποχή μου θυμίζεις στο Κέσαρα οι θάνατοι σε χαιρετούν Κι όσο γερνώ που σου λώ τα τέσσερα Τα τροχοφόρα με προσπερνούν Φεύγω να πάω να βρω στο πάγκο Τον το σύντροφό μου τον κυκό με στον μνημείο μου βαράνε τανκόν, μιας όμορφα αλλά το πινγκ πον, μας εκτελούνε με σφέρες dum dum, σφέρες dum dum, σφέρες dum dum, και μισξε πολιο μας τε στον ιούσουρο, ταρατα ταζού. Για ένα ¡A la